και κάτι. Και αν κάτι πρέπει να αναθεωρείται, θα αναθεωρείται. Γιατί αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης, σε κάτι το οποίο είναι ζωντανό, όπως είναι αυτή η πανδημία, που έχει ηφαίσεις εξάρσει, έχει κύματα και που τα ίδια πράγματα τα αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Απλά εμείς τα αντιμετωπίσαμε καλύτερα. Μπράβο! Τα αντιμετωπίσαμε με σχέδιο. Ευτυχώ! Τα αντιμετωπίσαμε πιο σοβαρά. Μπράβο τους! Σώσαμε ανθρώπ Πάρει μπρος. Ήταν oh. μια σημαίνουσα πάψη. Όχι. Το μηχάνημα άκουσε τον Κικυλιά και αρνήθηκε να ξεκινήσει. Δεν πάτησε το κλαί. Το μηχάνημα δεν πάτησε. Μήπω έκατσε να σκεφτεί. Ναι, σου λέει τι, τι άκουσα σκεφτεί, πάλι. Σκεφτεί. Σήμερα το πρωί, φρέσκο. Ωραίο. Ωραίο. Βγαίνει ο Κικυλία και λέει τα έχουμε πάει καλά. Τα έχουμε κάνει καλύτερα από τι άλλε χώρε. Πολύ καλά. Και εδώ δεν ξέρουμε αν θα φοράμε μάσκα που θα τη φοράμε πάλι. Ξανά αναιρούν προηγούμενη απόφαση. Συγκεκριμένα πράγματα πάλι, Ναι. ναι. Ε, ωραία που παίρνουμε μέτρα που ακυρώνονται τι προηγούμενε εβδομάδε. Αυτό είχε να γίνει δύο εβδομάδε. Είχε δύο εβδομάδε να γίνει. Και λέω ότι έχει να κάνει με τη σταθερότητα εβδομάδε. Ήταν κρίσιμε. Ναι. Λοιπόν, αυτέ είναι κρίσιμε οι δύο εβδομάδε που δηλαδή, πέρασαν. Δηλαδή πήραν μια απόφαση και θα την τηρήσουμε. Τι έγινε, τελείωσε όλο αυτό τη πανδημία. Όχι, δεν τελειώνει. Αυτό λέω. λέω δεν, τελειώνει. δεν τελειώνει ποτέ. Πρέπει να ξεστοκάρουμε και τι άλλε μάρκε, όχι μόνο το Αστραζένικα. Τώρα τα πήραμε. Θα τα φάτε. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, καλημέρα <laughs> Σου σάλεψε τι έγινε <laughs> Να μην πούμε γεια σα. Γεια σας Γεια σα, είναι η από τα Παροπολιτικά στην Αθήνα 901, 90 901 και από το Νόρθεν 98 από τη Θεσσαλονίκη. Από όπου και εκπέμπουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Ναι, και Σήμερα αύριο... είναι η Ελληνοφρένεια τη Πέμπτη. Άρα, διαιολογούνται όλα. Όπω ξέρουμε, ελπίζουμε να σα βρίσκουμε καλά. Γίνονται διάφορα και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο ζωγράφο. Στου ζωγράφου ε, σήμερα βγήκε και τι έγινε. Ένα βιβλίο. Ένα μια αποπειρα βιασμού. Τίποτα με τη μασέτα ένα άλλο. Ναι, και προχθέ ο πα του ζωγράφου. Και σήμερα το πρωί είχε ρεπορτάζ στο Μέγκα στην εκπομπή του Χασαπόπουλου. Ήταν μια συνάδελφο εκεί και έδειχνε πώ έγινε αυτό ο βιαστή που πήγε στον τάδε δρόμο, έφυγε και λέει ο Χασαπόπουλο. Και είναι και μια ήσυχη γειτονιά του ζογράφου. Το είδα. Τι ήσυχη γίνονται <χει> τα χειρότερα. <laughs> Κάθε μέρα απασχολεί το Θεό. Μπρόγκ του ζωγράφου. Μπρόγκ είναι και η Χαλκιδική. Έχει. Και η Χαλκιδική. Πήγε ένα, τσακωθήκανε δύο Ε. Και πήρε άλλο το όπλο να του έδωσε μπουνιά και πήρε άλλο στο όπλο να απαντήσει. Ε, ε, ε Ωραία, τι θα κάνει. Έτσι τώρα. απαντάτε εδώ άμα σα δώσετε λίγο. Είναι τη αντρική σχολή εδώ πέρα όλοι. Δηλαδή παίρνετε ένα όπλο και κυνηγάτε. Καλά λέει ο Βελόπουλο να επιτρέπεται η οπλοκατοχή και. Ε, εδώ επιτρέπεται. Εφόσον κατάλαβα. Κάλε στην Κρήτη επιτρέπεται. <laughs> Μόνο στου ζωγράφου δεν επιτρέπεται. Όχι, είχε ο άλλο που είχε βγει με, με, με, με, με τη Τζουτσου έξω σε μια πολυκατοικία. Ναι, ναι. Στη Νέα Σμίρμπα. Ναι, ναι, ναι. Η Νέα την τιμητική τη φέτο. Την είχε όντω με 2-3 γεγονότα. Την είχε κανονικά. Οπότε ο μήνα έχει 8, 8 Ιουλίου. Είδαμε και τα λεωφορεία εδώ στη Θεσσαλονίκη και αυτά χωρί παράθυρα που είναι. Πέρασε πολύ ένα μπροστά μα. Πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Αν είσαι στη φυλακή στην απομόνωση, δεν βλέπει τίποτα. Σκοτάδι μέσα, παράθυρο δεν έχει. Δεν Καλή χώρα, τιμωρία ναι. μου φάνηκε. Ναι, μια Καλή χώρα, τιμωρία. Είναι. Ωραίο κορονοπάτι. Ναι, ναι. Και επιτρέπονται και όρθιοι βλέπω αυτό, εκεί αυτό, μέσα. Ναι. Δεν ναι. Όχι, μουσική εκεί. Όμως. Όχι μουσική όμω. Όχι μουσική. Δεν κολλάει γι' αυτό. Που ανακοινώσανε πάλι μέτρα για του όρθιου, αλλά για τα μέσα μεταφορά τίποτα. Λε και δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Μα αυτό είναι το θέμα. Ναι. Το, το ότι είσαι και κολλημένος και κρατά την ίδια αλαβή με τον άλλον δεν έχει ένα δηλαδή την ίδια ανάσα, τον ίδιο κόλλο. Ναι, είσαι δίπλα. Ah, sorry, <laughs> <là> <laughs> <το σκάτ. laughs> Εδώ είμαστε, είμαστε έλειος. Μια που το φέραμε εκεί πάμε να ακούσουμε κάποιους από τις μας που δεν δέχονται, είναι αρνητές εμβολίου, δεν δέχονται και τεκμηριώνουν αυτή την απόφαση. Δεν είμαι αντιεμβολιαστής. Είμαι αρνητή. Δεν δέχομαι το συγκεκριμένο εμβόλιο. Θα περιμένω 10 χρόνια να δω τι συνέπειε και μετά βλέπουμε αν ζούμε και αν είμαστε καλά. Του φοβητέα, η μάνα δεν έκλαψε ποτέ, λένε. Όχι, δεν έχω κάνει το εμβόλιο, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πολιτικοοικονομικό οικονομικό παιχνίδι. Μάλλον στα ξέρω άτομα τα οποία έχουν κάνει το εμβόλιο και συνεχίζουν και φοράνε μάσκα. Μα αν το εμβόλιο σώζει από τη μάσκα, τότε γιατί συνεχίζουν και φοράνε μάσκα. Δεν θα το κάνω ποτέ. Γιατί. γιατί... Το αντίχρηστο το σημάδι είναι. <Το Το αντίχρηστο το σημάδι είναι. Αυτό ο τελευταίο με ατράνταχτο επιχείρημα θα <ΣΤα> αφήσει και σημάδι. Δηλαδή το εμβόλιο. Ναι, δεν αφήνει. Τι αφήνει. Αφήνει να με κολλήσει πάνω το δίχτυο. Ναι. ναι, εγώ περνούσα προχτέ, κόλλησε ένα ψαλίδι πάνω. Αφήνει σημάδι. Αφήνει να με κολλήσει κάτι χμήρο. Πώ τυπικέ κουβέρτα αφήνει σημάδι. Αν μήπω οι μισθοί του ζωογράφου είχαν εμβολιαστεί και κολλήσει η ματσέτα πάνω του. Μπορεί, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Που είναι μεταλλλικά. Ναι, μπορεί να έχει γίνει κάτι Εγώ προειδοποίησα στην παράσταση. Όποιο είναι εμβολιασμένο, μην κάθετε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα. Γιατί τα του τώρα. Μπορεί να γίνει και ηλεκτρομαγνητικό. Γιατί είναι αυτό αντίχρηστο το σημάδι. Σκέψεις να γίνει, Πικέ. Και ο άλλο λέει του Φοβιτσιάρη μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Οχυρώνεται πίσω από αυτά. Λαϊκέ παροιμίε για ένα θέμα άκρω επιστημονικό. Και έχουμε καταντήσει όλοι να λέμε τι θα πει η κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Να πάμε να κάνουμε εμβόλιο. Τι θα πει ο τάδε στο facebook, ο τάδε influencer. Γιατί βγάζουν και οι influencers να μα πούνε τι θα κάνουν. Ενώ πρέπει μόνο γιατρό να ακού. Κανέναν yeah. άλλον. Δεν θα πρέπει να μιλάει κανεί άλλο για αυτό το θέμα. Μιλάει για. Τη κολυκοειδή, τι είδα άλλο άνθρωπο εκτό από γιατρό. <χει> Μιλάει <χει> για τον πονοκέφαλο, Αυτός για σε την ακτινογραφία. Άλλο followers Μα είναι δυνατόν. Τι, τι έχει πάθει η ανθρωπότητα. Αξίζει να ζει αυτή η ανθρωπότητα, αξίζει να υπάρχει. Φιλοσοφικό θέμα, μεγάλο κουβέντα. Όχι. <χει> το μόνο ρεαλιστικό θέμα, <χει> δεν είναι καθόλου φιλοσοφικό. Ακούνε όλου του άλλου, τον κάθε άσχετο που πάει και γράφει και βάζει τα δίφραγγα που κολλάνε. Για να αποδείξουν ότι σαλίδι. δεν πρέπει να ακούμε του γιατρού και πρέπει να ακούμε αυτό. Έχουμε τρία δι παγκοσμίω. Πόσοι έχουν εμβολιαστεί. Αυτό, τρία δι. Τρία δι παγκοσμίω. Και ο άλλο Εγώ δεν το κάνουμε μόνοι μου. Τη ο Τάκη από τα πετράλωνα και σου λέει: Όχι, εμένα θα με εμπολιάσουν. Τρία δι που έχουμε. Ωραία, και εσύ να μείνει στον πλανήτη. Θα έχουν πεθάνει τα τρία δι. Θα έχουν φύγει όλοι οι σου και γνωστή. Τι νόημα έχει να ζει. Δέστο και έτσι. Έχει νόημα. Είναι καλό. Τι έγινε, έχουμε τηλεφωνήματα. Σύπαρμα στο τηλέφωνο ότι παρήγγειλε. Το Άρεστο. Μιλούσε κάπου. Α, ενδοσυνενόηση. Ah. Σηκώνετε το τηλέφωνο και μιλάτε. Αυτό είναι τηλέφωνο, δεν είναι ενδοσυνενόηση. Ενδοσυνενόηση είναι άλλο, το λέμε αλλιώ. Επίση το μέσα είναι ένα τζάμι, κάνετε νοήματα. Γιατί πρέπει και να μιλήσετε με τηλέφωνο. Τελεφωνούσε και τώρα, γιατί το καρφώσαμε. Ελά, α το πέρασε. Σηκώσαν yeah. το τηλέφωνο. Τι έγινε. <laughs> ε, πάμε να ακούσουμε λίγο κυκίλια πάλι μετά από του αρνητέ και μετά από όλα αυτά τα θέματα. Γιατί είναι υπουργό υγεία. Σε ποιο κανάλι βγήκε σήμερα. Στο, στο Μέγκα, πού ήταν. Στο, yeah, yeah, yeah. Στην ΕΡΤ. Στην στην στην και ο Κικίλια στην ΕΡΤ, γιατί βγήκε και ο Άνδονη. Αχ, χτε, ωραία. Ε, κάθε μέρα βγαίνουν στην ΕΡΤ οι υπουργοί. Πάμε να ακούσουμε Κικίλια. Ογκολόγο για το Μεριζέλο να βρείτε, κύριε Κικίλια. Διαβάζω εδώ στο Έλληνα Μεριζέλο ένα ογκολόγο για 7.000 ασθενεί. Και πάμε να κλείσει το τμήμα. Πού το διαβάζετε αυτό, κύριε Κικίλια. Συναυγεί. Θέλω να πω με σεβασμό σε όλα τα, τα έντυπα και τι εφημερίδε. Mm -hmm. Εγώ δεν κριτικάρω ε, ποτέ πούμε, δημοσιεύματα. Θέλω να πω ότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε ένα εσύ το οποίο. Βρήκαμε σε πολύ κακή κατάσταση. Ανακοίνωσαν τα στοιχεία πριν από δύο χρόνια, τα ακριβή, αποστεωμένο και χωρί να έχουν γίνει επενδύσει το ΕΣΥ αυτό για τελευταία δέκα χρόνια, όχι μόνο την προηγούμενη κυβέρνηση, λόγω των περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών. Επαναλαμβάνω, αυτά τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το Υπουργείο Υγεία δύο χρόνια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχουν γίνει στα 45 χρόνια τη μεταπολίτευση. Μάστε. Φυσικά. Ωραία. Ωραία, όλα λειτουργούν ε? και δεν έχουν γίνει όλα αυτά που δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ο γκολόγο δεν είχε όμω το γιατρό. Όχι το νοσοκομείο. Και τι έγινε, και έστει δεν έχει γιατρού, αλλά έχει να φορτίσει το αυτοκίνητό σου. Πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό. Γιατί οι γιατροί πάντα πρέπει να είναι κάτι το χρήσιμο. Λίγο και λίγο μόνο σου, πάντα κάποιο άλλο θα σε γιατρέψει. Εκεί το πάνε. Α, το, <laughs> Ωραία, <laughs> μόνο σου, μάθαι, δεν κατάλαβα. Μεθ, Πάρ την ένεση. στο σπίτι Πώ κάνει, α πούμε, ένεση. την υποδόρια μου για το ζάχαρο. Την ένεση θα την κάνει εδώ, θα σου δώσουν μεθ Θα έχεις ε, κανονικά ό,τι χρειάζεται. Θα κάνεις χειρουργείο. Ένα δωμάτιο του σπιτιού θα είναι χειρουργείο. Εδώ. <laughs> η Ιαπωνέζα λέει επιτέθηκε με φλόγα. λέει Στη φλόγα με νεροπίστολο. Έχει στη πάει φλόγα, φλόγα του λυμιακούς. <laughs> Ωραία. Και οι άπουν έχουν τα θέματα. Έχει οι άπνε τα θέματα. Ολό του πλανήτη που έχει είχε. Αλλά σιγράφου θα είχε έχει κατευθείαν κανονικό όπου θα έχει προβληθεί. Σώθηκε και οι φλόγγαίνει παρατηρακτήρα ξανάσουμε τώρα γιατί συναστήριο. Και την ανάψαμε και φέτο είναι η πέρσιμη φλόγα, την είχα μάψει και πέρσι. Περπατά να πέσει την κάνε βόλτα για να μην αναμμένοι. Ζαλλά, αυτή η φλόγα. Πού θα πάει. Νομίζω δεν κάναμε φέτο πάλι. Από πέρσι πρέπει να είναι. Μάλλον από πέρσι, στη Θεία Μπαγιάτη και τον. Εκτό και πήραν το Άγιο Φω. Μπαγιάτη και τον Θα ανάψει του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτά ο Κικίλια και πώ αντιμετωπίζει τα θέματα. Τυχεροί που έχουμε τον το Κικίλια στο Υπουργείο Πανεπιστημίων. Τυχεροί που είχαμε την ε, αναφορά και την υπενθύμηση και de, όλα αυτά. Θυμηθήκαμε, είπαμε ευχαριστούμε και προχωράμε μπροστά χθε, επειδή ήταν τα δύο χρόνια τη Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνη επίση βγήκε. Άντε πάλι Κάθε μέρα βγαίνει σε πέντε κανάλια. Δεν είναι που τον έχει μαζέψει με τσοτάκι. Τι, το κάνουν για λίγο, ξεχνιέται και μετά πάλι. <laughs> Μέχρι να τον ξαναμαζέσουν. Απλά κράτησε καμιά δεκαετία μέρε. Ναι. Τον ξαμόλυσε μετά κανονικά. Έκανε ένα τσιψιλό τσαμπουκάκι τσαμπουκάκι, φανταστείτε τώρα. Με του <laughs> δημοσιογράφου. Και για τα νούμερα, να τσιτώσω λίγο τα νούμερα. Όχι ακριβώ. Έχει ένα ύφο που μα θύμησε κάτι άλλο. Όταν ο υπουργό ανάτομο λέει, Παι, παιδιά προ, προ, προς, προς, προφυλαχτείτε γιατί μπορεί να έχουμε οικονομική καταστροφή και αυτό δημιουργεί το σάλο που δημιούργησε Αυτό είναι σήμα ότι έχουμε τελειώσει με την πανδημία ή είναι σήμα προσέξτε δεν έχουμε τελειώσει. Τι από τα, δύο είναι? Ε, τα δύο είναι. Και τα δύο είναι για τα λόγια. Καλά, είπατε και κάτι άλλο όμω. Ότι. Ρε, τι από τα δύο σήμα είναι, είναι σήμα χαλάρο σας λέω, είναι σήμα προσέξτε. Πρετή από δύο σύμα είναι, είναι σήμερα χαλάρο σα λέω, είναι σήμα προσέξτε! Εφείγε Είναι ο Υπουργό που λέει: Ρε, πείτε εδώ τώρα τι γίνεται. Αυτό το ωραίο. μου για ναι, μένα». Σου αφού... Ναι, ναι, ναι. Αυτό το ωραίο μα άρεσε γιατί είχε δίκιο και τους τσίτωσε εκεί κάπω. Και βρήκε και το έκανε. Να μείνουμε λίγο πάλι στον Άδωνη, διότι χτε όπως όλοι ξέρουμε ε, παρουσιάστηκε το, στο ελληνικό ουρανοξύτη. Μάλλον το ελληνικό, αλλά με ιδιαίτερη έτσι, μνήα. βαρύτητα μνία. Στον ουρανοξύστη, ο οποίος θα λέγεται Marina Tower. Εκεί θα είναι ο, το καζίνο στο. Εκεί θα Δόξε, Α, δεν θα είναι. Εδώ τον ουρανοξύστη δίπλα. Κάτι δεν θα είναι μέσα. Άλλο, όχι, όχι. Ah. Σε αυτόν θα νομίζω κατοικίε, θα είναι και γραφεία. Δεν ξέρω, όλα σε έναν. Είναι και Συγγνώμη, θα μένεις στον και στον τρίτο θα είναι το καζίνο. Ναι, το εγώ να μια ρουλέτα. Δεν νομίζω να είναι το ίδιο. Θα έχει 45 Ε, και θα είναι ύψου 200 μέτρων αυτό ο ανοξίωτη. Α, είναι, 200 μέτρα. Τίποτα. Συγγνώμη, 45 ορόφους θα είναι κατοικίε. Άντε να κάνουν συνέλευση όλοι αυτοί εκεί. Πώ, πού, ο διαχειριστή. Φαντάσουν, Εύρα. Γίνεται ο διαχειριστή. Θα πρέπει, <laughs> αχ, δεν μπορώ σε αυτό το αίθριο, <laughs> μου κάνει υγρασία. <laughs> πού έχετε αυτά τα αίθρια με πισίνε. Πού να πόσο. τα βρει εκτό. 45 ορόφους πόσα διαμερίσματα θα είναι εκεί πέρα. Δεν θα είναι τρία-τέσσερα σε κάθε όροφο. Μετά, τα ε, κουδούνια, ένα, φαντάσου, ολοκομένη. μόνο κάτω. Θε mm. να πα, να είσαι delivery, θε να ανέβει πάνω. Ή σκέψουν να, να είσαι στον πρώτο και να έχει τα απόνερα από τι μπουγάδε σου. Να βγάλεις άκρατη, να βγάλει άκρατη. Και μένει στην Αθήνα με τους σεισμούς τον 4ο. Τα φράζουν, θα είναι φτιαγμένα αναλόγω. Τι θα είναι φτιαγμένα, Τι μπαλόνια και τέτοια. Σαν τη φύση τίποτα. Τι μπαλόνια. Ε, επίσης, τι σπίτι είναι, τι μπαλόνια. Στο δε πάρτι ισχύει. Στα θεμέλια που βάζουν κάποιε θεμέλια. Γιατί θα γίνα. κουνάει, ωραία, στον 45ο. Θα, θα κουνάει λίγο τραμπολίνο κτλίνο. Αν κουμπάει λίγο θάλασσα. Πλαπ, λίγο στο ελληνικό, λίγο στον άλυμο. Μα ναι, τότε είναι τώρα. Λοιπόν, για... χτε παρουσιάστηκαν όλα αυτά. 200 διαμερίσματα θα έχει. 200 διαμερίσματα είναι. Είναι ωραίο να μένει. 200 διαμερίσματα. Σαν αντίληψη, σα αρέσει να μένετε έτσι, σε τέτοια κτίρια είναι ψηλά. Διαμερίσματα. 200 διαμερίσματα. Σχετικά. Να είμαστε όλοι συγκάτοικοι. Η ζωή σχετική είναι εκεί πέρα. Ναι. Εντό τη επόμενη πενταετία θα είναι το ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα και ένα από τα συνολικά 6 ψηλά κτίρια που θα αναγερθούν στο ελληνικό. Έχει 6 κτίρια uh -huh. που θα είναι τέτοια. Ε, και ένα. από αυτά θα είναι και το Καζίνο στο σχήμα φαντάζομαι που έχουμε ε, δει. Αυτό το Μαρίνα Τάουερ. Θα είναι μια από του πιο πράσινου ουρανοξή του παγκοσμίω και ένα υπόδειγμα βιώσιμου σχεδιασμού και τα λοιπά, και τα. Λοιπα, το είδαμε και στο βίντεο. Ο Άδονη λοιπόν, ε, είναι υπεύθυνο για όλο αυτό το κτίριο που θα γίνει εκεί. Ε, και, και τα έργα και, που θα και, γίνει και το κτίριο το του κτίριου Και γι' αυτό λοιπόν λέει το εξή. Χθε κλείσατε δύο χρόνια διακυβέρνηση και εσεί. και ως Υπουργός του Αρμόδου Υπουργείου, θα θέλαμε να σας πείτε τα πέντε βασικά πράγματα που έχετε κάνει Ενάχα, σε αυτό το Υπουργείο. Θα ήθελα να πω ότι η χθεσινή επέτειος των δύο ετών για μένα προσωπικά για την κυβέρνηση νοδέθηκε από δύο καταπληκτικές ειδήσει. Mm. Στι 12 το μεσημέρι έγινε η παρουσίαση του πύργου από τη Λάμδα στο ελληνικό. Χθες, βέβαια. Για ένα α, έργο για το οποίο ξέρετε όλοι ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ. Μου mm -hmm. ασκήσατε δρυμία κριτική, κυρία Σοπούλε, εδώ. Η κυρία, βέβαια. Αλλά χαίρομαι Και πολύ άδικα, που ο κύριος... Πολύ άδικα. Α. Α. Δεν έχετε παρά να δείτε τι δηλώσει του επενδυτή. Μάλλον δύο χρονοδιαγράμματων. Του κυρίου Οδυσσέα αθανασίου, αθανασίου, ο οποίο σε 50 συνεδέρφου τον ευχαριστώ μέχρι τώρα, έχει φιλοξενήσει. Ο κύριο Γεωργιάδη είναι υπουργό διαστημική ταχύτητα. Και αν δεν ήταν αυτό να αναλάβει το έργο, αλλά θα ήταν 18 χρόνια. Αυτό λέτε έργο είναι το ελληνικό. Άρα, όταν ο επενδυτή λέει ότι όχι μόνο καταφέραμε να κάνουμε το έργο, αλλά το κάναμε και πάρα πολύ γρήγορα, Μάλιστα. είναι κωμικό να διαφωνούν οι δημοσιογράφοι. Άμα το λέει ο επενδυτή, οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να διαφωνούν. Ωραία ομολογία πάντω ότι ένα υπουργό είναι το γιο σουφάκι ενό. Ε... Είναι διαστημικός Α, υπουργός. Ναι, ναι, ναι. διαστημικό. Α, ναι, πολιτικό γιο λοιπόν. Δεν είναι πια γιο σουφάκι. που ανέλαβε το. Να μην γίνει επένδυση. Να να μίζε, ναι, ναι, ναι, τι ναι. θέλετε, Δεν θέλετε επενδύσει. Η οικονομία δεν βασίζεται σε επενδύσει. Βεβαίω. Πινάει ο κόσμο. Από αυτή την επένδυση έχουμε και εμεί κέρδο ή έχει μόνο η λάμπα. 200 θα πάω να διαμέρισμα διαμέρινο στο 405 όροφο. Ποιο το κέρδο. Τσάβα θα πάρω εργατικέ. Δεν είναι δεν θα είναι τίποτα. Αλλά μισοί φιλεργατικέ. Το σανσέρ είναι σίγουρο για τον Τόμπερ Πόση ώρα θα θέλει το σανσέρ να ανέβει στο 45ο, Θα έχει κανένα γρήγορο. Θα είναι διαστημικό στον στο Άδωνη. Φαντάζεσαι το Βέγκο θηρόρο εκεί. Που κοβόταν το σανσέρ και παίρνει στην πλάτη την κυρία να την ανεβάσει. Αυτό. Έ, θα <laughs> καλό χαρτζιλίκι <laughs> Φαντάζομαι θα έχει και άλλα σανσέρ. Δεν θα Καλά, προφανώ. το ξέρουμε από ουρανοξίστε. Πάγια πε. Δεν Έχουμε δει και πέντε ταινίε. Α, ναι, ναι. Ποιο είναι στο Empire State Building που κάνουν διαγωνισμό joking. Ποιο ανέβει πιο κάποια στιγμή μια φορά το χρόνο. Ά, ξεκινάνε σήμερα. από κάτω πολλοί αθλητέ. Ποιο ανέβει με τη σκάλα πρώτο στην οροφή. Ωραία, ενδιαφέρον αυτό. Και εδώ βλέπουμε κάτι τέτοιο, αλλά να το συνεχίζουμε μετά. Ποιο θα πέσει αυτό. Ποιο από, θα πέσει. Μόλι φτάσει στο 45ο, κάτω κάτι πισίνε είδα εκεί, κάτι λίμνε, κάτι ποτάμια. Που, α έπειτα, αν κάνει και με φόρα άλμα, πέφτει και στο, στη θάλασσα απέναντι. Yeah. Αφού περάσει την παραλίαχεια. Καλή φορά. Οπότε αυτό θα έχει ενδιαφέρον και θα είναι στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό θα φτιαχτεί γρήγορα. Ναι. Οπότε θα βλέπουμε σιγά σιγά να ψώνεται ένα τεράστιο κτίριο μόνο του. Αυτό και μόνο του γιατί τα άλλα έξιν είναι πολύ πιο κοντά. Και τελικά θα είναι ψηλότερο από την Ακρόπολη. Επειδή πάντα στην Αθήνα σε οι αρχαίοι μόν, οι νεότεροι. Οι αρχαίοι τώρα, τι είμαστε, τώρα, Το, το, το μέτρο. Ήταν, είχαν αυτή τη λογική του μέτρου στο τοπίο και γι' αυτό φτιάξαν και η, αρχή, η, νέο, η κλασική Αθήνα, οι παλιότεροι, δηλαδή του 18ου-19ου αιώνα, είχε τα τέλεια κτίρια κάτω από την Ακρόπολη, τρύπατα σε όχρα με τα κεραμιδάκια που τέργησαν τόσο πολύ με το ατικό τοπίο, αυτό το γαλάζιο του ουρανού, και ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Στον κόσμο, αυτά. Τότε δεν είχαμε Μεσία Πρωθυπουργό, τώρα έχουμε όμω. Και έχουμε, το μέτρο σωστό. έχει άλλη χρήση. Ποιο το έχει πιο μεγάλο. Τώρα το μέτρο το χαλάσαν και στην πορεία. Με, πάλι με καραμαλί με που τα γκρεμίσαν όλα αυτά. Πάμε στα, στα αυστηρά πολιτικά θέματα τη επικαιρότητα. Θα ακούσουμε τώρα Τι? το μέλλον τη. Ποιο θα εγκαινιάσει τον ουρανοξυστή, Ο Ντάνο. Όχι. Όχι. Ο Φόγδανο. Όχι. Απ' Πολιτικό ποιο θα τον εγκαινιάσει, Ο Ανατολάκη. Πολιτικός Ε, δεν ήταν το λάκτιστη υπουργό, βουλευτή. Ναι, αλλά δεν είναι πια. Α, δεν είναι, ναι. Θα λέγαμε τον Πολιτικό. Ο πολιτικός. Ναι, εντάξει. Νομίζω θα είναι ένα Μητσοτάκη. Μπράβο, Αυτός αυτό. Η Μαρία Σάκαρη θα λάβει μέρο στου Ολυμπιακού Αγώνε του Τόκιο και φυσικά δεν αφήνει ποτέ κατ' ούτε τη ρακέτα, ούτε και στι διακοπέ τη. Πάμε στο Δημοσθένη Γιώργα για να μα ενημερώσει. Η δημοσθένη. Ρίτσα, όπω είπε, η Μαρία Σάκαρη ξεκουράζεται αυτέ τι ημέρε πώ αλλιώ παίζοντα στένη. Φαίνεται ούτε στι διακοπέ, αλλά δεν αποχωρίζεται τη ρακέτα τη. Και μάλιστα έχει για παρτενέρ το γιο του Πρωθυπουργού. Όπω βλέπουμε και στα πλάνα, η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια και ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη βρέθηκαν στη θάλασσα και έπαιξαν μαζί το αγαπημένο σπορ παραλίας. Μάλιστα στο βίντεο η Λεζάντα αναφέρει προετοιμασία για το Τόκιο. Η Λεζάντα αναφέρει προετοιμασία για το Τόκιο. Συγγνώμη. Εγίλη προπόνητής. Πέρα από αυτό παίζει ρακέτες. Η Σάκαρη με τον όπιον Και όλο αυτό είναι προετοιμασία για το Τόκιο Έτσι όλη η Ελλάδα πάει η Τόκιο Είναι αυτό καταρχάς η είδηση Η ρακέτα, ναι γι' αυτό το βάλαμε Α. Γιατί βασίστηκε, είναι το, από το δελτίο το του αντένα. αντένα Βασίστηκε σε site mm. Το οποίο site είχε το βίντεο Και είχε γράψει από κάτω προετοιμασία για το Τόκιο να. Και τους είχε να παίζουν Και μάλιστα έλεγε ότι την προπονεί Λίγο ηρωνικά, λίγο πραγματικά δεν ξέρω τι Ο Κωνσταντίνος στη Σάκαρη. Και εδώ το κάνανε και ρεπορτάζ στον Αλφα, στον αντένα, στον αντένα, για να έχουν και λίγο μια lifestyle τέτοιο. Α, ωραία, ε, να φτιάξουν οικογένεια και το lifestyle. Να έχουν μια, μια διάσταση. Και ποιο νικάει τι ρακέτε μα, είπε. Και θα πηγαίνει στο Παραλί και είχαμε το τακατούκα εδώ, α και δεν συμβαίνει. Θα πέσει ένα μυτσοτάκι. Ένα μυτσοτάκι παίζει με τη ρακέτα πάνω κάτω και σάκαρη. Τραβάτε παραπέρα. Α σε μα αγόρι <laughs> με το παλάκι σου παραπέρα. Τακατούκατα. Το είχα μα κάνει πατέρα το τακατούκατα νεύρα. Και ο παππού. Και όλοι αυτοί έχουμε θέματα. Ενημερωθήκατε και γι' αυτό, ναι, γι' αυτό ναι, τα βάλαμε. Όχι για το Εθήλειο. Όχι να ξέρουμε ότι αν πάει Σάκαρη πολύ καλά στο Τόκιο, σε ποια προπόνηση θα αφήνεται και σε ποιον προπονητή. Ε, ναι, καλά. ναι, ναι. ναι. <σχ> τα Αποκλείστηκε αυτή τη φορά. Ναι, αλλά προχώρησε, πλασαρίστηκε πολύ καλά. Πε, πλασαρίστηκε, σε σχέση με την προπόνηση. Έχει τη γλώσσα του τέννη. Παρακολουθώ. Τέννη. Σε ποια θέση στην παγκόσμια κατάταξη πλασαρίστηκε. 16 είναι που είναι. Δεν ξέρει, ούτε εσύ, κανεί δεν ξέρει. Ενώτσι, πάρει. Τέταρτο. Πιο ψηλά, 30, 32. Καλά. Ε, έχει... ναι, πιο ψηλά το τριάντα εντούτοις ψηλά. Αν είναι ο πρώτο το σωστό; Α. Να. Να. Α το βλέπω. Να. Α. Μισογεμάτο μισοάδιο. Έχει σημασία πως βλέπει κανεί Πως τα πράγματα; Ε; Το ένα είναι το πιο ψηλά, δεν Ναι. Ναι. Θα γυρίσουμε λίγο στον Άδωνη. Να ακούσουμε κάτι που επίσης είναι φιλοσοφικό γιατί έχουμε και τέτοια πολλές φορές ασχολιόμαστε με αυτά και θέτει μια διάσταση πολύ έτσι διαφορετική Ο στόχος mm -hmm. είναι εθνικός ολονών μας ναι. και κυβέρνηση του στόχου που έβαλε τους πέτυχε στατιστικά σας λέω διαχωρίζει τους ανθρώπους ως προς το ποιου θέλει να στείλει στον άλλο κόσμο και ποιους όχι Θα λίγο το χαλί. Hey, το εξε... ακούσουμε και λίγο το χαλί. Όπω ακούσαμε και λίγο και ρωτάτε. Πώ εξελίσσεται. Να το χαρούμε λίγο. Μα έφερε μια κυρία πριν λίγο. Χτύπησε εδώ στο σταθμό το. Okay. στην είσοδο. Μα φέρανε ε, κάτι δέματα. Η οποία είχαν έρθει στην παράσταση προχθέ. Προχθέ. Ήταν ένα γκρουπ κυριών. Mm. Τρει νομίζω ήταν. Τρει ήταν να μου μιλήσουν γκρουπάκι τότε. Γκρουπάκι. Γκρουπάκι. Ή γκρουπεί. Είχε κάνει μαλλί. Εντάξει. Του φύγει βάλει... Όχι, έξοδο. ναι, ήταν έξω. Σωστή. Ναι. Είχε βάλει την, μια τουαλέτα, ωραία σατέν. Ε, σου λέει πάμε έξω. Όχι μετά την πανδημία όλα τα θεωρούμε έξω. Το γιορτάζουμε. Το γιορτας. πάμε στο περίπτωρο να πάμε. Γιατί νόμαστε. Α πηγαίγαι τώρα δεν είναι. Και μου είπε ότι θα μα στείλει κάποια πράγματα που φτιάχνουνε. Ωραία και, και έχει μια επιστολή Έχει μια, είναι Ιταλία, έχει μια ετελ, εταιρεία Thin Green Και λέει Αποστόλη θύμια θύμια αποστολή. Η άμπαρξη Υπό... θα γίνει χαμός yeah. μέχρι από αυτό <laughs> Σας ευχαριστώ για την ωραία γενναία προσπάθειά σας Να διακομωδείτε το βόλεμα Του οχ oh, Μακριά από τον κόλο μου, τα έχει εισαγωγικά αυτέ τι απόψει. Τι να κάνουμε, Είναι αυτέ οι τέσσερι, οι τρει απόψει που λέγονται γενικώ. Καυτηριάζεται το φίδι του φασισμού στην κάθε ύπουλη συμπεριφορά τη κοινωνία μα. θυμίζετε το δρόμο του αγώνα μέσα από την καθημερινότητά μα. Μα διασκεδάζεται κρατώντα μα ξύπνιου. Τα προϊόντα που έχετε μπροστά σα είναι ο δικό μου αγώνα να παρέχω υγιή νόστιμα τρόφιμα. Καλό σα γευτικό ταξίδι. Καλή αντάμωση στην επόμενη εμφάνισή σα, Νικολέτα. Ευχαριστούμε πολύ. Τα πήραμε. Ανοίξαμε τα κουτιά. Είδαμε και κάτι ωραίε σαρδέλε, έχετε. Δεν φάγαμε. Για ποιον εκπομπεί, δεν το Σαρδέλε, επτά. Αναλάγαμε πολύ αυτό που λένε και όλα αυτά είναι βιολογικά από την είδα κουρκουμίν. Μα έστειλε το κουρκουμίν. Κάτι ελιές, κάτι, κάτι πιπεριές, <συρκούν> yes, yes, Τα μελετήσαμε έτσι yes. αναλυτικά, αλλά είδαμε μόνο το απ' έξω. Δεν δοκιμάσαμε. Θα γίνει και αυτό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση με αυτά τα και για τον κόπο που έφερε, να σε κάθε περίπτωση έχουμε πολλά πια. Τα είδα λίγο χαλαρά. Τι, λε δεν κόβουνε. Επίση τι ελιέ, τι έχει για γυάλινο βαζάκι. Ναι. Οπότε πρέπει στην επόμενη παραστατική Πρωτοβουλία να, να ανανεωθεί. Α, <laughs> σε βάζουμε ελιέ, θα το βάλει. Αυτό ας. Ας. <laughs> είχαμε. Τι να Μαζί κάνουμε. με τι ελιέ. <laughs> <laughs> <με τις ελιές. laughs> να ανανεωθεί λίγο το οπλοστάσιο. Γιατί υπάρχουν πολλά γυάλινα ε, βαζάκια. Πολλά ε, γυάλινα βαζάκια ωραία, υπάρχουν κάτι, πια. Κάτι. Εννοώ γενικώ όχι την κυρία Νικολέτα. Τώρα, υπάρχει ένα τουρκικό συγκρότημα, το group Jurum. Το οποίο είναι γνωστό και γίνει γνωστό και πριν καιρό γιατί δύο μέλη του είχαν κάνει απεργία πείνας έχουν κάνει πολλά μέλη του απεργία πείνας δύο έχασαν τη ζωή τους Από την απεργία πίνας. Από την απεργία πείνας Έρχεται στην Ελλάδα και έρχεται σήμερα και αύριο δίνει συναυλίες, συναυλίες Έχουν λίγο καιρό που... στην Τουρκία στο... το είχαν προφυλακιστεί κάποια μέλη του ναι Ε, όχι, ε, έχει ένα συγκρότημα έκανε, με διαπιστή. αριστερό λόγο, ναι, με ναι, δυναμισμό. Που έχει διωχθεί από την κυβέρνηση. Ιδίω, ανεκρίνεται. Λογοκριθεί. Ναι, ναι, και του κυνηγάνε γενικώ γιατί κυβέρνησε ο Ροντογανή. Η Χελήν και ο Ιμπραήμ έχουν χάσει την ε, ζωή του. Και έτσι σήμερα, κάτω στην Αθήνα, εμφανίζονται. Κάτσε να σα το, το πω ακριβώ. 8 Ιουλίου, 5η η Γεωπονική Σχολή, <σχολή ας, στην Εράοδο. Και αύριο, 9 Ιουλίου. Παρασκευή στα γρασίδια Θεολογική Σχολή Απιθήτα. Τι είναι τα γρασίδια θεολογικής σχολής. Όχι, τα γρασίδια, εκεί πάντα. Τα λένε έτσι τα γρασίδια. Εδώ στη Στην Θεολογική λένε, Σχολή τα, σχολή τα γρασίδια. γρασίδια. Εμεί κάτω λέμε στον γκαζόν. Εδώ που λένε γρασίδια, Πιο, Πού λε, Διαραδεύουν στον γαζών. Το γρασίδι είναι κάτι που δεν έχει πληθυντικό. Τα γρασίδια. Τα γρασίδια. Υπάρχει και τραγούδι, το Big Slack. Και πώ ορίζεται τα γρασίδια τα πολλά. Πώ μετριούνται ένα-ένα το φιλαράκι που πετάγεται. Γιατί το γρασίδι τι είναι, Είναι μια Η έκταση, έκταση, έκταση γραστιού. Είναι αυτό που πετάγει στα γρασίδια. Ναι. Άρα, σήμερα είναι στην Γεωπονική Σχολή, στην Ιερά Οδό. Το ίδιο το συγκρότημα έχει έρθει. Έχουμε φιλοξενήσει έχουμε και στο site συνέντευξή τους και βίντεο σχετικό. Μπορείτε αν θέλετε να το δείτε με ένα δικό του τραγούδι. δικό τους διεθνές, διεθνές τατό να το πούμε και έτσι τραγούδι αλλά α, α, από μια συναυλία που δίνει και την ένταση και τι ακριβώς δημιουργούν όταν εμφανίζονται οι Group your Room πάμε στις πρώτες διευθμίσεις <σομίου> <σομίου>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 Να μείνουμε στο θετικό,τι δεν του θέλουμε όλου τον άλλο Όχι, κόσμο. Κάποιοι δεν είναι. Του διαχωρίζει η κυβέρνηση γιατί είναι εθνικό στόχο. Το λέει υπουργό ανάπτυξη. Και το πετυχαίνει. Ναι, όχι το πετυχαίνει. Το πεθάνει. Όχι, με του περισσότερου το είναι. Το καλώνει ότι υπάρχει διαχωρισμό. Εδώ είναι ελληνοφεια τη 5η, από το στοιντιο τη Θεσσαλονίκη του Νόρθ. Εδώ μα ρυθμίζει και μα συντονίζει ο Έτ Παπιδάκη. Στα παραπολιτικά στην Αθήνα, στον Πειραιά είναι ο Δημήτρη Κύρκο. Σύμφωνα με την ενημέρωση και το συντονισμό που είχαμε. Ναι, ναι. Οπότε, δεν το έχουμε ελέγξει αλλά αυτό ξέρουμε η επικοινωνία είναι εδώ επικοινωνία yeah, yeah. η δορυφορική επικοινωνία yeah. από τη βάση νούμερο ένα στο Κανάβεραλ και τα λοιπά oh, right. Τέξας και Χιούστα θα είμαστε και αύριο εδώ και αύριο θα είμαστε. τελευταία μέρα και θα κλείσουμε από εδώ και κλείνουμε τη Θεσσαλονίκη τώρα ε, ε, βλέπω μια είδηση αφορά την Αθήνα ε, στο Ασκληπείο της Βούλας ήταν ένας γιατρός ο οποίος ε, έλεγε ότι έκανε εμβόλια αλλά πετούσε τις, ε, τα φιαλίδ Θα είναι σαν να κάνει εμβόλιο, αλλά δεν θα ναι. το έχει κάνει. Πά το έχει πει. Είναι ένα πολύ δική περίπτωση τον αναζητούν, δεν τον έχουν βρει. Πήγαιναν αυτοί που πήγαιναν εκεί ήταν αρνητέ. Πήγανε πέντε φίλοι του. Αρνητέ, είπαν στην νοσοκόμ, δεν θέλουν να μα το κάνει, εσεί, θέλουν να μα το κάνει ο τάδε γιατρό. Πήγε ο γιατρό που είναι στο παιδικό, αφήστε, παιδιά, θα το κάνω εγώ. Πέταγε δίπλα στον κάδο τα φιαλίδα, δεν τους έκανε το εμβόλιο, τους έδινε το πιστοποιητικό όμω. Τι και θα θα... δεν είχε να μην τα πετάξει τον βρούνε τουλάχιστον. για την ανέξαρτη. σωστό. Και με αυτόν τον τρόπο. για γιατρός, δηλαδή, παραμένει γιατρός. Τον Τον κυνηγάει στην δεν μπορεί να το βρει κανεί. Mm. Αλλά ε, το είχαν στήσει με αυτόν τον τρόπο. Και είδε μια μετά τα και έτσι, Δεν ξέρω. μπορούσε και να έχουν τα θετικά του εμβολία και οι λύθοι έτσι κι αλλιώς και οι λύθοι πάρα πολλά και να έχουν κοινοποιήσει τριπητικό και κυλοφορούν και έχει oh, κάνει ne? μια αίσθηση όλο αυτό που γίνεται κάτω ε, αυτά είναι έβασε τραυμοπλάστη μετά ο ή ούτε καν έτσι στρογγυλό κάτι, κάτι, έκανα, κάτι έχει τι να σου πω Ε, αν ήταν επαγγελματίες και οι άλλοι θα έκαναν και λίγο ζαλισμένοι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν είναι βαρύντα. Θα κολλάγανε παρακέρματα. <laughs> Δεν μπορώ για, για να, να του βάζει με διπλή όψεω με ένα γκάφερ, με ένα τέτοιο, με ένα αυτοκολλήτο. Να του βάζει ένα κέρματα κάτω. Ένα, ένα δύο ah, oh, oh, <laughs> Δεν έχουν όμως φαντασία. Δεν έχουν, είναι. Δεν μπορώ να στηρίξω κάτι. Βγήκε το νήτρο. Να πάμε στα θετικά της πολιτικής ζωής Τα πιο θετικά. 9 ευρώ. Για κρεοκοπημένο να βγει περιοδικό καλό αυτό. Τι? Μόνο. Ναι. Γιατί το να μην βγάλει. 9 ευρώ έχει το περιοδικό. 9 ευρώ για να δει την τούνη γυμνή. Ναι. Η τούνη δεν είναι. Να τη είναι. και τσάμπα στο. Τη πάνω, πάνω, πάνω, πάνω, όχι, να τη βλέπει πάντα. Δηλαδή χάνεται Το εξώφυλλο δεις... είναι ένα τσαρούχι. <σταλεί> <σταλεί> <σταλεί> δεν κατάλαβε. είναι. Έχει ένα τσαρούχι. Είναι το εξόφυλλο η τούνη, δεν είναι μέσα. Μέσα, προφανώ ήταν η τούνη και όλοι αυτοί. Αλλά έξω έχει ένα τσαρούχη. Γυμνό. Όχι. Κανονικό. Κανονικό, νομίζω. Αχ. δεν είναι ο Δεν έχει δώσει, αλλά έχει 9 ευρώ. Νύτρο, Καλά είναι. Θα πάει κάποιο στο περίπτερο θα, θα, θα δώσει 9 ευρώ για να πάει ένα χιλιάρικο πόσο είναι, τρώει 9, παραπάνω. Τρία χιλιάρικα δραχμές 3 για να πάρει τον ίτρο. Να σου πει τι. Πώς ξεβρακώνεσαι σωστά. Proton. Ή πως να να παίρνει καλέ που για να δίνει συμβουλέ που έδινε στου νέου που δίνανε. Να πούμε όμω ότι δεν υπάρχει άλλο που να δίνει συμβουλέ με 9 ευρώ για αυτά τα θέματα που μόλι είπε. Δεν υπάρχει, αλλά εγώ στο ίδιο από τα βρίσκει όλα αυτά. Και τι τσόντε. Ναι, αλλά να το έχει σε έντυπο. Ναι, ναι, τα γραπτά μένουν. Και έτσι λοιπόν θυμηθήκαμε τι παλιέ διαφημίσει του Νίτρο, τότε που ζούσαμε στην Ευμάρεια, Επισημίτη, όχι, εντάξει και τέτοια. Και να πάμε λίγο να κάνουμε ένα ταξίδι στην εποχή τη Ευμάρεια. Στον ήτρο κυκλοφορεί Σεξ, για να θυμούνται οι παλαιότεροι Και να μαθαίνουν οι νεότεροι Είδησαμε τις ωραίότερες γυναίκες του κόσμου Μην πατρευτείτε πριν διαβάσετε Τον ήτρο κυκλοφορεί 20 λόγια για να αποφύγετε το γάμο Ο Πέτρος Κωστόπουλος εξηγεί γιατί παντρεύεται και ο Θέμος Αναστασιάδης δηλώνει ευτυχισμένος ως παντρεμένος. Στον Νίτρο που κυκλοφορεί, μπουζούκια, γιατί είναι πάλι της μόδας, ποιοι κρατάνε τα πρώτα τραπέζια, πόσα πληρώνουν, πώς τσιμπάνε οι εγκόμενες. Στον Νίτρο που κυκλοφορεί, η ζωή στην Εκάλη. Νίτρο, το περιοδικό που σκοτώνει. Του εργαζόμενου <laughs> του. και του εργαζόμενου του. Και πολλά μυαλά. Τι έγινε, ξεκινάει η νέα στρατιά απλήρωτων εργαζομένων ο Κοστόπουλο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έμαθα ότι το πληρώνουμε τώρα σε ρεπό και είπε να ξεκινήσει. Μάλλον. Σου λέει τσάμπα θα μου βγει τώρα. Είναι η πρώτη επιχείρηση που γίνεται μετά τον νόμο Χατζηδάκη. Με Ά. ρεπό. Πληρώμε Ά, με ρεπό. Είδες, μια χάρα. Αυτά τα θέματα, εγώ και τότε που τα έβλεπα στα περίπτερα και γινόταν χαμός με τον νήτρο, το κλικ. Μας ξεβλαχέψανε. Πώ μα ξεβλαχέψανε Αυτά τα θέ... Αυτό, μας αυτή η αντίληψη μα ξεβλάχιζε. ή μα Η ζωή στην Δέκα οδηγίε πριν παντρευτείτε. Oh, nice. Τι είναι όλο αυτό. Δηλαδή Μην παντρευτείτε αν δεν το διαβάσετε. Μεταξύ όλων των άλλων, αυτή η κατηγοριοποίηση και η αρύθμιση, η απαρίθμηση αιτιών και κωδικοποιημένων καταστάσεων. Οι δέκα λόγοι, οι δέκα στάσει στο σεξ, οι πέντε άνθρωποι κορυφαίοι, οι έξι αυτά. Δημιούργησε έναν τρόπο σκέψη που έπρεπε να ενταχθεί σε κάποιο από αυτά τα νούμερα. Και μια αισθητική, και μια αισθητική βέβαια πολύ χαμηλή, που εξηγεί όλα, όλα εκείνη τη εποχή. τα πρότυπα που μέχρι σήμερα βιώνουμε που έχουν δημιουργήσει το bullying Και σε ακραίε μορφέ του και ναι, όλα ναι. αυτά. Γιατί τα έβλεπε όλα ω ασπρομαύρο. Το body shaming που λέγαμε, την νομοφοβία. Άσπρομαύρο, σε πέντε εκδοχέ. Έπρεπε να χωρέσουν όλοι σε πέντε καλούπια. Ναι. Αυτό. Και αν αυτό δεν είναι είσαι εγώ με αυτέ τι φωτογραφίε, είσαι μια μπαζόλα, α πούμε. Πήγαινε ψόφαξε ρολόι. ναι, κανονικά. Ναι. Αυτό έχει μείνει. Και τότε αυτό, ενώ ήταν βλαχιά μεγάλη, αυτό ήταν βλαχιά. Ε, αυτό δεν ξεβλάχιεψε κανένα αυτό Και βλάχο παραμένει. Αυτό ήταν βλαχιά τεράστια. Και το είχε μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. και ήταν πολύ είναι να παίρνεις το νήτρο να δεις τι έγινε, τι χαράζει, τι κάνει που τρελά. Ναι τρελά τότε, τότε ναι, ένας κόσμος το, ήταν και η Ευμάρια τότε επί Πασόκ της δεύτερης φάσης, η μύτη και τα υπόλοιπα καλά οι τσόντες πάντα πουλάνε γενικώς τσόντα πουλάνε στο λαό και παρεπτόντως yeah. έβαζε και, και τέτοια εκ αρθάκια και όλα αυτά Κάποια στιγμή ασκήθηκε ποινική δίωξη στον Πέτρο Κοστόπουλο για κάτι χρέη προ την εφορία και προ το ΙΚΑ. Α, για του εργαζόμενου του τίποτα. Αυτά, αυτά ήταν. Α. Κάποια στιγμή ασκήθηκε μια δίωξη. Εμεί τότε ήμασταν στο ΡΙΑΛ και κάναμε ένα διαφημιστικό σποτάκι για να στηρίξουμε τον Πέτρο Κοστόπουλο. Γιατί δεν το θέλαμε. Την στηρίξαμε? Δεν ξέρω. μα πήγε στα Ντουμπάκια και έκανε φωτογράφηση το Πούρο. Το σποτάκι όμω το κάναμε και θα το ακούσουμε. Κάτω τα χέρια από τον σύντροφο αγωνιστή Πέτρο Κοστόπουλο. Κάτω τα χέρια από τον άνθρωπο που έβαλε τη σφραγίδα του στην τέχνη και τον πολιτισμό. Κάτω τα χέρια από τον άνθρωπο που αποχαύνωσε τη νέα γενιά με το lifestyle. Κάτω τα χέρια από τον άνθρωπο που έκανε την υποκουλτούρα τρόπο ζωής. Κάτω τα χέρια από τον άνθρωπο που έκανε τον ΠΑΤΟ μόδα. Ως πότε θα χτυπιέται αλίπητα ο σοσιαλισμός σε αυτό το τόπο Ως πότε το κράτος της δεξιάς θα συλλαμβάνει και θα φυλακίζει ελεύθερες φωνέ. Ως πότε ο Έλληνας θα στερείται το πρωινό του <Το, το ελεύθερο πνεύμα του Πέτρου Κωστόπουλου δεν περιορίζεται στους τέσσερις τείχους μιας φυλακής Το, το παθός Για ευτελία, είναι δυνατότερο Από όλα τα κελιά Το παθος για Εφτελία Είναι δυνατότερο Από όλα τα κελιά Ορίστε είχαμε βάλει και το σύνθημα Το πάθος για εφτέλεια Πάντα αυτό το σύνθημα τονίζεται λάθος Είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά Ναι Για να, να κάνει και ομοιοκαταληξία Οπότε νομίζω μετά από όλα αυτά ταιριάζει το τσιφτετέλι που λέει ο Μπουλάς Όπως το έχει πει πολύ ωραίο Ότι πρέπει Ότι πρέπει για να πάμε Τι τις... το τέλη, στις... Ναι, και στις επόμενες διαφημίσεις Πατριώτες εμπρός, ο Για αυτόν τον νέο πατριωτισμό της ευθύνης, τον υγιή πατριωτισμό το ρεβέτι, το αίμα, Ο πατριωτισμός είναι πράξη καθημερινής αρετής. Η νέα εκδοχή της χώρας, Ελλάδα, μαλάκια για λατζίν. το και Ένα πλήρε σχέδιο, το Ελλάδα σύν. Τελειώσεις, τελειώσεις. Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή Είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη τέλη... γλώσσα της αλήθειας Ελλάδα, εβδομαδάκια για λατζήν. Το, το πράγμα και δεν σταματά. Το Ελλάδα συν. Και σιλά την κροσιά και, και, και κοιλιά. Το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος. Στον ιερό του χορού θα ματά. Ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Με καρδιά. Οι εμπρός για να φύγω έξω συντελεί και δόξα ουρανός. Γιατί το 2021 δεν είναι το 2020. Ο κόσμος του 2021 δεν θα είναι ο ίδιος με αυτόν του 2019. και τη σημαία μας να ανεμίζει από εθνική αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία Ψηλά τη σημαία Ψηλά τη σημαία Ελλάδα 2.0 Ελλάδα μηδέν. Ποτέ δεν πεθαίνει. Ξέρουμε τι προσέραμε στην πατρίδα. Βάλαμε την πατρίδα πάνω από το κόμμα. Ελλάδα 2.0 μηδέν. Ελλάδα Μ τα ίδια πράγματα τα αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες, απλά εμείς τα αντιμετωπίσαμε καλύτερα. Μπράβο! Θα αντιμετωπίσαμε με σχέδιο. Ευτυχώς! Θα πιο σοβαρά. Μπράβο τους! Σώσαμε ανθρώπινες ζωές. Μπράβο! Βάλαμε και ένα τραγούδι, αφού ακούσαμε τα πολύ θετικά για άλλη μια φορά που ξεκινήσαμε του Κικίλιαν. Και δισωτηρίε, Κικίλιαν, πώ είναι ναι, ναι. και πόσο το κοστάμε η... Κάθε μέρα μιλάνε οι ίδιοι για του εαυτού του και πόσο καλά τα πάνε στην Ελλάδα. άλλη Μιλάνε τα κανάλια, όχι επαρκώ από ό,τι φαίνεται. Και όσο χειροτερεύουν τα πράγματα, τόσο πιο πολύ αισθάνονται την ανάγκη να πούνε ότι τα πάμε πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και περιμένουμε ανακοινώσει αν θα μπουν μάσκες, μάσκες, που δεν θα μπουν. Η Δέλτα, η, η μετά και όλα αυτά. Ε, δεν έχει γυρίσματα σήμερα, μπαντέρας εδώ δεν ναι, έχουμε ναι, τίποτα. Με τίποτα που να πάμε βαρετέες ημέρες. Δεν έχουμε ένα Μαϊάμι, κάπου να, να συμμετάσχουμε να πάμε... κομπάρσες από πίσω, να πέρασμα να κάνουμε ένα κάμεο. Μπράβο, ναι. Τίποτα. Δεν, θα μάθουμε και θα σε ενημερώσουμε για τα υπόλοιπα. Φτάνουμε στο τέλο εδώ από το Βορρά, αυτό το τραγούδι, το επέλεξο Άρης. Μα πάει σιγά σιγά προς το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, εμείς Παρασκευή. Έγινε, για σας.